Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλής Είναι η δεύτερη εκπομπή Έξι Libris με θέμα το βιβλίο και την αναγνώση. Το κομμάτι του Richard Strauss, Alstos Prazer, άρεσε και όπως μου ζήτησαν κάποιοι, μάλλον θα καθιερώσουμε για την εισαγωγή της εκπομπής. Η σημερινή μας εκπομπή, όπως είχα γράψει και στο φόρουμο, ώστε τα παρακολουθείτε, θα είναι αφιερωμένοι κυρίως σε site που έχουν θέμα το βιβλίο, σε βιβλιοφιλικά site σήμερα όμως μια και την τρίτη έχουμε την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου θα έχω λίγο ιδιαίτερες μουσικές επιλογές ε, θα προτίμησα αυτή τη φορά να έχω ε, μουσικές εμπνευσμένες ε, από ελληνικούς χορούς ε, όχι δεν θα σας βάλω να ακούσετε κλαρίνα ή σχετικά πανικυριώτικα ε, κλασικήζουν όπως πάντοτε λίγο οι επιλογές μου θα δείτε στην πορεία ε, ίσως τις βαρεθείτε λίγο αλλά δεν νομίζω ότι είναι ακούσματα που έχουμε συχνά και εν πάση περιπτώσει καλό είναι να εμπλουτίζουμε και λίγο τις γνώσεις μας Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο από αυτά για να συνεχίσουμε με τα με τη θέμα της εκπομπής μας. Όπω πολύ σου σταμάτηψε και η Ελένη στο chat, Νές ναι, Καλκότας 36 ελληνικοί χορή, όχι και τους 36 βέβαια, έχω κάνει μια επιλογή από αυτούς και θα, με αυτούς θα επενδύσουμε μουσικά την εκπομπή μας και κάποια πολύ ιδιαίτερα κομμάτια του Γιάννη Μαρκόπουλου, περισσότερα θα πούμε στη συνέχεια. Να καλείς πειρήσω εδώ τα παιδιά που βλέπω στο τσάτ, εκτός από την Ελένη βλέπω το Φιλίππα, το Γιάννη και τη Ρέα. Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ που συνδεθήκατε και ελπίζω να σα κρατήσω ευχάριστη παρέα. Για να δούμε λίγο, διαβάσαμε τίποτα την εβδομάδα που πέρασε, τίποτα ενδιαφέρον, κάποιο καλό βιβλίο. Κάτι καλό, θα ήθελα να ξέρω, είτε στο chat αν μου γράψετε, είτε στο forum ανάφεσετε ένα σχόλιο, πολύ θα ήθελα να ξέρω τι επιλογές, τις μουσικές επιλογέ σα τι ακούω, αλλά θα ήθελα να ξέρω και αν έχετε επιλέξει κάτι για διάβασμα αυτές τις μέρες. Λοιπόν... Εγώ διαβάζω εντάξει, δεν πρόλαβα πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα αλλά έχω ένα βιβλίο το τελευταίο μια σειρά που παρακολουθώ αλλά παρουσίαση θα σα κάνω όταν την ολοκληρώσω τη σειρά να έχω έτσι την ολοκληρωμένη εικόνα πριν αρχίσω να σα την παρουσιάζω. Ε, Ω προείπα θα ασχοληθούμε σήμερα στου σελίδε με, με θέμα το βιβλίο και όχι ακόμα με βιβλία με κα, κάτι βιβλία, μα θα μου πει, ε, με ιστοσελίδε, η βιβλία πότε θα μάθουμε. Η υπομονή θα έρθει και αυτό. Ας ακούσουμε λοιπόν τον επόμενο χορό, κριτικός του Καλκότα, και θα επανέλθουμε. Αυτός ήταν λοιπόν ο κριτικός του καλκότα Οι χωροί, οι ελληνικοί τους του Σκαλκώτα, γράφτηκαν σε μία περίοδο από το 1933 μέχρι το 1936. Ε, να αναφέρουμε ότι χωρίζονται σε τρεις σειρές φολογικές θα λέγαμε. Οι μουσικολόγοι τα ξέρουν καλύτερα από μένα βέβαια, εγώ ό,τι έχω διαβάσει και έχω ακούσει και είναι μία προσπάθεια να αποτυπωθούν σε κλασικές φόρμες γνωστά μοτίβα από χορούς της ελληνικής παράδοσης. Φαντάζομαι στο πρώτο του χορό του Ζαλόγκου ήταν σαφές το μοτίβο όπως και στον κριτικό τώρα. Για να συνεχίσουμε όμως με τα βιβλία μας. Γιατί λοιπόν οι στοσελίδες αυτή την εκπομπή και όχι κατευθείαν στα βιβλία ε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χωρίς συζήτηση και με προβλημάτισε και εμένα, όμως έκρινα καλύτερο να ξεκινήσουμε από κάτι που μας είναι ήδη οικείο. Και γιατί μας είναι οικείο, γιατί στο κάτω-κάτω και εμείς διαδικτυακό ραδιόφωνο είμαστε, μην το ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν το διαδίκτυο μας είναι ένα μέσο οικείο και κάτι άλλο το διαδίκτυο έχει βοηθήσει τα μέγιστα πιστεύω εγώ στη διάδοση του βιβλίου και της ανάγνωση. γενικότερα. Μην ξεχνάμε ότι κατά κύριο λόγο το διαδίκτυο είναι ένα οπτικό μέσο που και ειδικά στα πρώτα βήματά του δεν είχε και εικόνε ήχους βίντεο όπως έχει τώρα ήταν καθαρά κείμενο η γλώσσα του διαδικτύου η λεγόμενη HTML στην ουσία ξεκίνησε ως μια γλώσσα για να παρέχει περσινδέσμους και αυξημένες διαδικτυώτες σε κείμενο. Άρα λοιπόν το κείμενο με το βιβλίο με την ευρύτερη εντύπωση, μπορεί να πεις, είναι συνδεδεμένο άρεκτα με το διαδίκτυο. Επομένως λοιπόν και εμείς είπαμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένες ιστοσελίδες, όχι ότι δεν θα φερθούμε σε βιβλία εντύπα. Κάτι άλλο που θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ γιατί από το μικρόφωνο από τον ήχο είναι λίγο δύσκολο να δώσουμε τις διευθύνσεις όποιος ενδιαφέρεται και τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων που θα παρουσιάσουμε μετά από κάθε εκπομπή. Όπως έκανα και στην προηγούμενη θα βγαίνει δημοσίευση στο φόρουμ, στο νήμα τη εκπομπής όπου θα αναφέρονται όλες τις σωλίδες που έχουμε πει και θα μπορεί κάποιος να τις επισκεφθεί. Και εκεί θα υπάρχει και η playlist ε, ως συνήθως. Λοιπόν, να συνεχίσω λοιπόν σε αυτό που έλεγα. Προσωπικά θεωρώ ότι το διαδίκτυο έχει δώσει αντίστοιχη όθηση στην ανάγνωση και στη διάδοση του βιβλίου με αυτή τη θυπογραφία. Αν πείτε υπερβολές. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, αλλά δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε πολλά χρόνια για να δούμε αν θα με δικαιώσει ο ιστορικός του μέλλοντο ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, ένα που είναι... Γεγονός είναι ότι υπάρχουν πάρα, πάρα πολλέ ιστοσελίδε και τόποι στο βιβλίο που στο διδίκτυο, συγγνώμη, που αναφέρονται σε βιβλία. Mm. Να πω εδώ και κάτι που είναι επίση γεγονό. Δεν ξεχνάμε το εξή: ότι ο σημερινό κολοσσός Amazon ξεκίνησε πουλώτε βιβλία στο διαδίκτυο. Ξεκίνησε με βιβλία και μετά ήρθαν τα CD αν δεν κάνω λάθος. Και πάνω σε αυτό χτίστηκε τελικά ε, αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε μια τεράστια αγορά και χτίστηκε όλος αυτός ο κολοσσός που λέμε σήμερα ε, Amazon. Επομένω, νομίζω ότι δικαιούμαστε να ξεκινήσουμε αναφερόμενοι σε ιστοσελίδες. Άλλωστε, υπάρχει και κάτι προσωπικό εδώ πέρα. Χάρη σε αυτές τις ιστοσελίδες βρέθηκα και εγώ εδώ και παρουσιάζω την εκπομπή που κούτε τώρα. Αλλά γι' αυτό θα σα πω περισσότερα στη συνέχεια. Ε, και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από το συμφωνικό έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου «Η Ελεύθερη Πολιορκημένη». Ναι, πρόκειται για το γνωστό πείμα του Διεννησίου Σολωμού το οποίο το έχει μελοποιήσει, έχει μελοποιήσει κάποια κομμάτια του Γιάννη Μαρκόπουλου και ακούμε το πρώτο κομμάτι το οποίο φαντάζομαι θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Κρατούταφου πον λοιπόν, σιωπή ε, Ήταν νομίζω πολύ εξαιρετική η μελοποίηση που έκανε ο Γιάννης Μαρκόπουλος ε, όπως είπα και προηγουμένως ε, τα σημερινά τραγούδια θα είναι κάπως ε, επηρεασμένα από την εθνική επέτειο που έχουμε μεθάβριο, ε, και από ό,τι βλέπω στα μετεωρολογικά site ε, δυστυχώς όλη την εβδομάδα με, γιορ... με βροχή θα τη βγάλουμε και θα χαλάσει λίγο τις ερωταστικές εκδηλώσει Τι να κάνουμε ο Μάρτης, ε, τα έχει αυτά. Λοιπόν για να συνεχίσουμε λοιπόν να αρχίσουμε σιγά σιγά, σιγά να βλέπουμε διάφορα, διάφορες σελίδες με το βιβλίο. Ε, οι βιβλιοφίλοι από πολύ νωρίς άρχισαν να αξιοποιούν το ίντερνετ για να μπορέσουν ,ε, να μοιραστούν τα βιβλία που αγαπούν, τις απόψεις τους για τα βιβλία και φυσικά για να μπορέσουν ακόμα και να ανταλλάξουν βιβλίες. Ε, βιβλία. Υπάρχουν site ε, τα οποία εξειδικεύονται στην ανταλλαγή των βιβλίων. Ε, να καλησπίσω και την Αλύκη που ήρθε στην παρέα μας, Σε ε, λίγο θα σα πω για την Αλύκη ε, πώ γνωριστήκαμε. Και να αρχίσω από δικαιωματικά από το site μέσω του οποίου βρέθηκα και εγώ ε, εδώ πέρα τελικά. Είναι το, το, έχουν αποκαλέσει το Facebook των βιβλίων. Είναι ένα πολύ δημοφιλέ site, το έχει παγκόσμια εμβέλεια και έχει πάρα πολλά μέλη. Μιλάμε για το goodreads.com Εκεί πέρα η λειτουργία του είναι ό,τι περιμένουμε σε εκείνο δίκτυο, δηλαδή δημιουργούμε ένα λογοριασμό, αλλά εκεί αν δεν βάζουμε ε, φωτογραφίες μας, βίντεο, δραστηριότητες, τραγουδία που μας αρέσουν, εκεί τι κάνουμε, δημιουργούμε τη βιβλιοθήκη μας. Εκεί έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε όλα τα βιβλία τα οποία έχουμε διαβάσει ή τα βιβλία που θέλουμε να διαβάσουμε, και μέσω των κοινωνικών λειτουργιών του site κάνουμε γνωριμίες με φίλους, με συγγραφείς, με ομάδες ενδιαφέροντος που υπάρχουν και μπορούμε να δούμε τι έχουν στη βιβλιοθήκη τους, να δείξουμε εμείς τι έχουμε στη βιβλιοθήκη μας, να δείχνουμε προτάσεις και πολλά άλλα ακόμα. Ε, η βάση δεδομένων που έχει το Goodreads είναι πάρα πολύ μεγάλη ε, το site να πω εδώ πέρα φυσικά το site είναι αγγλίκο ακλόφων αμερικάνικο είναι και από ό,τι ξέρω το έχει εξαγοράσει το ε, Amazon αλλά αυτό δεν, επηρεά, δεν έχει επηρεάσει ακόμα τουλάχιστον τις, ε, τις επιλογές του σα, site πραγματικά μπορεί να βρεις ό,τι βιβλίο έχει κυκλοφορήσει είναι πάρα πλήρε και σε ό,τι αφορά τα ελληνικά βιβλία κτός αυτού έχει το εξής καλό μπορεί ε, κάθε μέλος που έχει τη διάθεση μπορεί να περάσει ε, βιβλία που δεν τα βρίσκε στη βάση δεδομένων Ας πούμε, έχετε ένα βιβλίο σχετικά καινούριο στα ελληνικά ή σχετικά άγνωστο που δεν το βρίσκεται στη βάση δεδομένων μπορείτε να το καταχωρήσετε μόνοι σας με όλες τις πληροφορίες που έχετε στη διάθεσή σας και ακόμα, ακόμα να βρείτε να αυτό το βιβλίο έχει κάνει άλλες εκδόσεις μεταφράσεις του ή είναι μεταφράσεις πούμε και να το συνδέσετε και να είναι έτσι ω το δυνατόν μια πιο ολοκληρωμένη η παρουσία του βιβλίου αυτού που έχετε στη βιβλιοθήκη το έχετε το ή κάπου τελος πάντων το έχει πάρει το μάτι σας μια βασική λειτουργία που έχει το site αυτό, βέβαια έχει, έχει κατακριθεί από άλλους και λοιπά, είναι ότι οι αναγνώστες ε, μπορούν και γράφουν κριτικές και βαθμολογούν τα βιβλία που έχουν διαβάσει. Θα μου πείτε γιατί να το κατακρίνουμε αυτό, αυτό δεν είναι το επιθυμητό να βλέπουμε. Ε, έχει κατακριθεί ότι όταν ο άλλο βάζει αστεράκια στο βιβλίο, και μάλιστα σε ένα το οποίο είναι τελείως ανοιχτό και κοινωνικό θα λέγαμε, πολλά βιβλία παίρνουν αστεράκια, πώς να το πω, χωρίς να τα αξίζουν, με την έννοια ότι ε, παίρνουν αστεράκια καθαρά για λόγους κοινωνικούς, χωρίς, δηλαδή κάποιο βάζει καλό βαθμό σε ένα βιβλίο, ε, χωρίς καν να το έχει διαβάσει, επειδή είναι βιβλίο από τον αγαπημένο του συγγραφέα, ε, μπορεί να είναι βιβλίο που του είπε φίλος του, ή του άρεσε το εξώφυλο ή οτιδήποτε. Ε, δυστυχώς αυτά θα τα έχεις όταν ε, ε, θες να βγεις ε, ανοιχτά στη κοινωνία ή οτιδήποτε ε, αναγκαστικά πρέπει να δεχθείς ότι και αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού. Ε, από εκεί και πέρα ε, μέσα στο... μπορεί να γράψεις και την κριτική σου βέβαια αν είσαι το βιβλίο μπορείς να γράψεις κριτική και πραγματικά έχουν ε, ε, μία... Ε, ε, έχω διαβάσει εξαιρετικές κριτικές ε, εκεί μέσα και όπως έχω διαβάσει και πολύ άσχημες κριτικές που λες καλά τώρα αυτός, ε, καταλαβαίνει γιατί βιβλιογράφει δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι και ε, με όλους ε, μέσα στο site του Goodreads υπάρχουν και διάφορες κοινωνικές ε, ομάδες θα λέγαμε διάφορα υποφόρουμ, να το πω έτσι, στα οποία, τα οποία ασχολούνται με συγκεκριμένη θεματολογία υπάρχει για επιστημονική φαντασία, για ιστορικό, για λογοτεχνία και ό,τι ε, πιθανή και απίθανη υποκατηγορία ε, μπορεί να σκεφτεί κανεί. Περιτώ να πω ότι υπάρχουν, υπάρχει και ελληνική παρουσία, έτσι. είναι αρκετά είναι 4-5 νομίζω περιοχές φόρου που ασχολούνται με την ελληνική λογοτεχνία και εκεί πέρα εννοείται γράφουμε στα ελληνικά Τη σελίδα μου ε, λένε εδώ είναι και το library thing ε, να πω εδώ κάτι γιατί, για τα site που θα πούμε σήμερα είναι site το οποίο τα έχω πώς να το πω, δοκιμάσει, τα έχω δουλέψει προσωπικά και ξέρω γιατί λέω ε, με, ε, με χαρά πούμε, ό,τι η σύνδεσμο ό,τι μου προτείνεται θα το κοιτάξω, θα το διερευνήσω και δεν είναι μόνο η εκπομπή σε κάθε εκπομπή όλο και κάτι θα αναφέρουμε Υπάρχουν, ε, Χιλιάδε ιστοσελίδε που ασχολούνται με το βιβλίο, και δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί κάποιε να είναι εξαιρετικέ, και εγώ να μην τις έχω συναντήσει ακόμα. Ε, θα ασχοληθώ αναγκαστικά με αυτέ που ξέρω, που επισκέπτομαι συχνά και οι οποίες έχουν καταφέρει να με κρατήσουν. Πρέπει ε, να σα πω ότι έχω επισκεφθεί κατά καιρού πάρα πολλέ ιστοσελίδε βιβλίο, ε, από όταν ξεκίνησα με το ίντερνετ στην ουσία και αυτές που θα αναφέρω σήμερα τουλάχιστον είναι αυτές που έχουν καταφέρει να με κρατήσουν περισσότερο από όλες ε, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον επόμενο χώρο του Σκαλδικότα και επανερχόμαστε η λοιπόν Λίγο και αυτός ο χορός έχει παίξει σε θέμα σε διάφορες εκπομπές. Λοιπόν για να συνεχίσουμε. Ε, είχα αναφερθεί προηγουμένως στο goodreads.com, σαφώς και με μέλος εκεί πέρα έτσι. Και εκεί λοιπόν μέσα από το κοινωνικό κομμάτι του δικτύου έκανα κάποιους φίλους, τους παρακολουθούσα και... Ε, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ένα μέλος που έτυχε να είναι μέλος και του σταθμού μας ε, Δεν ξέρω αν μας ακούει Είναι η κυκλοφορία με το παρόνυμιο Jassy, Η κατά Ελευθερία Η Ελευθερία λοιπόν διατηρεί ένα blog Το οποίο Ελευθερία δεν το ανανεχίζει πολύ συχνά τελευταία Και πρέπει να συμμαλώσω Αλλά τέλο πάντων Λοιπόν κάποια στιγμή σε αυτό το blog βιβλιοφιλικό από ότι ε, είχα δει το παρακολουθούσα ο μπορούσε και κάποια στιγμή ανέφερε ότι υπήρχε μια ώρα εκπομπή σε ένα διαδεκτικό ραδιόφωνο το Radio Music Heaven Α, από περιέργεια κυρίως για αυτά που έγραφε εκεί πέρα η Τζάζι, συνδέθηκα στο ραδιόφωνο και κόλλησα <laughs> Κακά τα Είναι μια πολύ ευχάριστη και ζεστή παρέα του ραδιοφόνου μας εδώ πέρα. Ε, κόλλησα και το ένα έφερε το άλλο συζητήσεις και βρέθηκα με την εκπομπή που ακούτε τώρα... Ε, έτσι λοιπόν δικαιωματικά ε, αναφέρθηκα πρώτα λοιπόν, στο blog της ε, ελευθερίας έτσι, θα το δείτε σημειωμένο το www.frej.blogspot.gr το δείτε σημειωμένο ελευθερία πριν να τον πιο συχνά όμως έτσι ε, μέσα στο Goodreads γνώρισα επίσης και ένα άλλο από τα μέλη μας που βλέπω συνδεδεμένο την Αλίκη την οποία Καλησπέρα προηγουμένως και η Αλίκη διατηρεί πάλι ένα από τα ωραιότερα blog που έχω δει στα ελληνικά πράγματα. Το blog τη ονομάζει Η Αλίκη στη χώρα των βιβλίων. Είναι αλice in bookworld.blogspot.gr. Καλύτερα να το δείτε γραμμένο, έτσι. <laughs> Δεν ξέρω αν μπορείτε να το πιάσετε την προφορά μου. Είναι και πανεμόρφωση και το ενημερώνει πάρα πολύ συχνά με ε, τη θεματολογία και έχει καταπιαστεί με διάφορα θέματα δεν μένει ε, σε μια ξερή θα λέγαμε παρουσίαση βιβλίων αλλά ε, τα εμπλουτίζει με πάρα πολλά θέματα βιβλιοφιλικού ενδιαφέροντος η ε, Αλλίκοι λοιπόν ε, με το blog τη, ίσως κάποια στιγμή ε, την πίσω και μου δώσει και συνέντευξη ναι, σκέφτομαι κάποια στιγμή να αρχίσω και συνέντευξης ας να ότι θα συνεργαστούν εδώ τα skype και τα υπόλοιπα προγράμματα ε, και ήταν ε, πιστεύω ότι εξίζει το κόμπο και να το επισκεφτείτε και να το παρακολουθείτε και είναι πολύ τακτική στην ανανεώσή του έτσι το λέω το παράπονο μου πολλοί bloggers έχουν εξαιρετικά site Οποία, blog, συνόμη, τα οποία θα ανανελώνουν μια φορά το χρόνο. Θέλει λίγο δουλίτσα έτσι δεν είναι. Και μια και έπιασα και το θέμα των blog, ε, δεν θέλω να είναι κανένα. ο Όποιος άλλος φίλος έχει blog και, το, ε, και είναι βιβλιοφιλικό και πιστεύει ότι έχει να πει κάτι, Ευχαριστώ να μου στείλει τη διεύθυνση να το δω ότι έχει και να κάνω ίσως σε επόμενη κομπή να κάνω παρουσίαση Έτσι Είναι επίσης πολύ φροντισμένο blog, έχουν οι φαν της Jane Austen Φαντάζομαι γνωρίζετε τη συγγραφία Jane Austen τα βιβλία της Περιφάνικη Προκατάληψη Λογική και Ευαισθησία πιστεύω είναι πασίγνωστα και σαν βιβλία αλλά και σαν σειρές ταινίε. Ε, υπάρχει πολλούς κόσμος ο οποίος και στην Ελλάδα αγαπά πολύ Jane Austen και την εποχή που περιγράφει και ένα πολύ όμορφο ιστολόγιο υπάρχει και στα ελληνικά για τους φίλους της Jane Austen είναι, θα το βρείτε στο jnostenonly.blogspot.gr και ε, είναι ένα πολύ δραστηριο site, ε, διοργανώνει διάφορα και έχει συνέχεια θεματολογία, άρθρα και ε, εκεί πέρα. Σαφώς και αυτό έχει πολύ προσεγμένη ε, αισθητική. Κάτι το οποίο εμένα πάντοτε με ενθουσιάζει στα, στα blog, δεν ξέρω για εσάς, Αλλά εντάξει, όσο καλά και να τα γράφει ένα blog, αν είναι αφρόντιο στο αισθητικά, προσωπικά ε, με αποθύλει λίγο. Πάμε για ένα χωρό ακόμα, συμφωνιαίκως αυτή τη φορά και συνεχίζουμε. ότι εδώ το πρόγραμμα που χρησιμοποιήσαμε για να περάσουμε τα κομμάτια στο πρόγραμμα μετάδοσης έχει κάνει άνω κάτω τις των κομματιών που θα με συγχωρήσετε για κενά οι προβλήματα στις αλλαγές των κομματιών ε, κάνω ένα πάθο ήθελα γρήγορες λύσεις άλλη φορά τη δοκιμασμένη λύση του οντάσιτη για να είμαστε σίγουροι για το τι κάνουμε Τέλος πάντων, μια μικρή χρηδομένη παρένθεση. Σε ευχαριστώ, Αλίκη. Όχι, oh, μου μου εδώ στο τσάτ και ξεχάστηκα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτά έχουν ζωντανέ εκπομπές. Λοιπόν, από το ιστολόγιο της Αλίκης θα μου πείτε, γιατί μένεις τόσο πολύ στην Αλίκη, γιατί ε, συνέβαλε τα μέγιστα στο να βρεθώ εκπομπή εδώ πέρα, γι' αυτό, όπω και η Ελευθερία, και τα παιδιά που ευχαρίστησα φυσικά και στη πρώτη εκπομπή εδώ του Music Heaven που ε, μόνο από το χέρι δεν με πήρανε έτσι, για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Ε, ναι, η Ελευθερία με την Αλίκη είναι η ηθική θα λέγαμε. Λοιπόν, μέσω λοιπόν του ιστολογίου της Αλίκης ε, γνώρισε και ένα πολύ αξιόλογο ελληνικό φόρουμ για το βιβλίο. Ε, αυτό έχει και εύκολο τίτλο. Είναι www.leschi.com ναι με ελληνικού χαρακτήρε το λέσχε, Πρόκειται για ένα φόρουμ, ένα που όπως λέγαμε παλιότερα στο ίντερνετ, όπου γράφεται κάποιος και ε, μπορεί να γράψει, έχει ευρεία θεματολογία, πάντοτε όμως επικεντρωμένη γύρω από το βιβλίο. Ε, είναι ένα αρκετά δραστηριό site, ε, με μέλη από όλη την Ελλάδα, στο οποίο θα έλεγα πόσα σάιτ έχω δει και του εξωτερικού και δικά κάμασε εδώ πέρα διακρίνεται από ένα πολύ υψηλό επίπεδο στις συζητήσει, στις παρουσιάσεις έχει δραστηριούς, δραστηρία μέλη συγνώμη, αρθρογράφους και συντονιστές που το κρατάνε πάντοτε σε πολύ υψηλό επίπεδο και φροντισμένο ένα ε, εδώ να πω το εξή ότι με χαρά διαπιστώνω ότι, ότι ακόμα και σε άσχετα με το βιβλίο Φόρουμ ε, ε, πάντα υπάρχει, εντοπίζω μια μικρή και μεγαλύτερη πολλές φορές γωνιά με, ε, για το βιβλίο ε, εκεί που συζητάνε για ταινίε για μουσικής, και τελικά ξεπετάγεται και μια γωνιά για το βιβλίο και αυτό εγώ το θεωρώ πολύ ενθεντικό. Ε, γιατί δεν ναι, είμαστε στη χώρα πίσω όσον αφορά τα νούμερα στην ανάγνωση, αλλά το ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον είναι θετικό. Ε, θα μου πεις, εντάξει να έχει ενδιαφέρον όλος, θα διαβάσει ένα τύπου Άρλεκιν, να το πούμε έτσι. Ναι, δεχτώ και αυτό. Ε, από το να μην διαβάζει καθόλου δεν ξέρω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο σε ε, μελλοντική εκπομπή. Έχω σκοπό να πιάσουμε λίγο και αυτό που είναι δύσκολο και καθόδε θέμα όσον αφορά το τι θεωρούμε, αν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα ποιοτικό ή όχι βιβλίο αλλά αυτό σε μελλοντική εκπομπή να έχουμε διαβάσει όλοι καλά να έχουμε κάνει την προεργασία μας γιατί είναι πραγματικά δύσκολο και κανθώδες θέμα και πρόσφατα σπίτω, είχα δει στο site που σας ανέλησα τώρα στη Λέσχη Σχετικέ συζητήσεις, οι οποίες όντως είναι και πολύ ενδιαφέρουσες να τις παρακολουθεί κανείς, αλλά και πολύ δύσκολες στο να συμμετάσχεις και στο να έχεις σοβαρά επιχειρήματα. Άλλωστε όταν ασχολούμαστε με αυτό το χόμπι, με την ανάγνωση, με τη βιβλιοφιλία, δεν συγχωρούμαστε να χρησιμοποιούμε επιχειρήματα να το πω έτσι λαϊκά, του καφενείου. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο τεκμηριωμένοι είναι η απόψη μου. Ε, έτσι λοιπόν ε, στη Λέσχη είναι ένα κλασικό θα έλεγα φόρουμ το οποίο ε, μπορείς και, και να κάνεις τα, τους φίλους σου ε, να τα και πρόσωπικά μηνύματα κλπ. Δεν είναι η δουλειά του όμως και δεν είναι δομημένο ε, να έχει κοινωνική δικτυώση. Έτσι. δεν είναι ε, το ελληνικό Goodreads, υπάρχει ένα άλλο site που διευθυμίζεται ή ε, ε, να το, το ελληνικό Goodreads ε, να το δούμε λίγο πως θα περπατήσει, εδώ είμαστε θα το παρουσιάσουμε κάποια στιγμή και αυτό ε, στη Λέσκη λοιπόν ε, μπορώ να πω ότι έχει το εξή καλό για βιβλιοφιλούς ότι ε, φροντίζουν και για τη φυσική του παρουσία να κάνουν και συναντήσει για όσο μέλη μπορούν αλλά είναι ένα φόρμα το οποίο έχει λογική κίνηση δηλαδή κάποιος που το κύριο χόμπι του είναι να διαβάζει μπορεί πάρα πολύ εύκολο να παρακολουθεί και τη λέσχη του βιβλίου δηλαδή δεν είναι ότι αν δεν συνδεθεί μια μέρα θα βρεθείς μπροστά σε 1500 διάβαστα μενήμα θα έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια έχει μια λογική κίνηση, έχει ένα ιρμό και ως εξειδικευμένο site και έχει και πιστεύω από τι καλύτερα δομημένες ε, θεματολογίες, δηλαδή οι κατηγορήσεις που έχουν χωρίσει τα θέματα τα, η ανάπτυξή του κτλ βοηθάει το βιβλιοόφιλο να βρει αυτό που ψάχνει λοιπόν για να συνεχίσουμε τώρα με το επόμενο κομμάτι από το συμφωνικό έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου «Η Ελεύθερη Πολιορκημένη» και συνεχίζουμε μετά με ε, τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπε σελίδες. Επίζω να σας άρεσε το κομμάτι το θεωρώ από τα ωραότερα του δίσκου να καλούσε να στην παρέα μας τον Νίκο και τη Μέρη που μόλις συνδέθηκαν ε, λοιπόν, ε, προηγουμένως μιλήλωσα για το ελληνικό site.gr ε, και εκεί φυσικά να ξεχωρίσω και εκεί είμαι μέλος έτσι, ε, το, και τα λέω επειδή τα πιστεύω δεν τα λέω για να κάνω κάποια διαφημίση ε, να συνεχίσω επίση με ένα πολύ όμορφο ελληνικό και αυτό site είναι το www.spoileralert.gr ε, Είναι πιο ποικίλης θεματολογίας αλλά μια πολύ κεντρική του ενότητα είναι οι γνωστοί και όσους είναι στο Goodreads βιβλιοσκόλικες ε, Πρόκειται για μια ομάδα ε, παιδιών οι οποίοι ετοιμάζουν βίντεο που έχουν διάφορες θεματολογίες, βιβλιοσκόλικες εξειδικεύονται λοιπόν σε βίντεο ε, σε σχέση με παρουσιάσεις βιβλίων αλλά και άλλα βιβλιοφιλικά θέματα τα βίντεο αυτά βέβαια βρίσκονται πάντα και στο youtube για όποιον Ενδιαφέρεται, αλλά και μέσα από το site τους ε, μπορείτε να τα δείτε. Είναι, ε, έχουν ανέβει μέχρι στιγμή περίπου 30 επεισόδια από τους βιβλιοσκόλικες. Ε, πολύ φροντισμένα θα έλεγα. Σε αυτά τα επεισόδια παρουσιάζονται βιβλία, παρουσιάζονται λογοτεχνικοί προσφυσμοί, εκδηλώσεις και ε, διακρίνεται για την ποιοτική δουλειά που έχουν κάνει στην παραγωγή. Ε, ξεφεύγει δηλαδή από το γνωστό με μια απλή webcam είναι πολύ προσεγμένη και στο φωτισμό και στον ήχο και σε όλα και, και μπορείς πραγματικά να γνωρίσει κάποια βιβλία από αυτά και έχουν και μια ομάδα στο Goodreads στην οποία μπορείς να συζητήσεις να έχεις απόψεις ε, και όλα. Εδώ μεταξύ έχουν και παρουσία στο Instagram με θέμα το βιβλίο Ξέρω πώς συμβαίνει στο Instagram. Άλλοι το αγαπούν, άλλοι το μισούν. Έτσι είναι με αυτά τα ε, κοινωνικά site. Και στο Spoiler Alert, λοιπόν, ε, μπορείτε να βρείτε ε, όλα αυτά τα βιντεάκια συγκεντρωμένα ε, εδώ να πούμε ότι ε, μπορείτε κι εσείς από τη μας λένε η του να στείλετε ε, δικές σας φωτογραφίες ή κάποια αυτά που έχουν σχέση με, με τη βιβλιοθήκη σας και να τα δημοσιεύσουν. Ε, πράγματι έχουν, έχουμε δει βιβλιοθήκες πολύ όμορφες μέσα από αυτή τη ε, ε, σειρά βίντεο. Και, ε, τολμώ να πω ότι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχα βίντεο που έχουν να κάνουν σε site του εξωτερικού. Μια τελευταία μόδα, όχι μόδα εντάξει. Ε, δεν ξέρω αν την έχετε, το έχετε προσέξει αλλά υπάρχουν πάρα πολλές διαφημίσεις βιβλίων ε, κυρίως στο εξωτερικό στο διαδίκτυο ε, πάρα πολλοί εκδοτικοί και ε, χρησιμοποιούν το YouTube και άλλα μέσα ενημέρωσης για διαφημίσεις των βιβλίων τους οι οποίες διαφημίσεις ε, πάρα πολλές φορές. δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από διαφημισή όχι απλώς δεν έχουμε να ζηλέψουν από για άλλο προϊόν να ζηλέψουν τίποτα από κινηματογραφικέ ε, παραγωγές και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να ζηλεάσουν να ε, προμηθευτείς να διαβάσεις να ενδιαφερθείς εν πάση περιπτώσει για το βιβλίο Γιατί όπως είπαμε η διαφημίση είναι εκ των ονωνουκάνευ ε, όσον αφορά την πρόοδηση του βιβλίου ειδικά τη σημερών εποχή ε, η παραγωγή ενός υπραγωγή γραπτού λόγου είναι θα έλεγα πιο εύκολη από ποτέ η διάδοση των υπολογιστών και των εφαρμογών ε, ε, επεξεργασίας κειμένου ε, το πιο βασικό ίσω πρόγραμμα που χρησιμοποιούν όσοι έχουν υπολογιστεί είναι επεξεργαστής κειμένου ε, γράφουμε πάρα πολύ όχι ότι αυτό υπολογιστή, όχι ότι αυτό έχει μειώσει το, το χαρτί που χρησιμοποιούμε για να τυπώσουμε αλλά με πάση περιπτώσει έχει καταστήσει την παραγωγή του γραπτού λόγου όχι μόνο πιο εύκολη αλλά πολύ πιο εύκολο να τη μοιραστούμε και κάπως έτσι έχουν ξεκινήσει διάφορες συγγραφεί ε, γράφουν στον ελευθεροχρόνο τους το στον υπολογιστή τους και τα μοιράζονται μετά τα αρχεία είναι πολύ να φτιάξει ένα PDF αρχείο ένα, οτιδήποτε, και να το μοιράσει σε δύο-τρεις φίλους ε, αυτοί σε κάποιου άλλου γράφες και άλλα και πολύ έχουν βρει αυτό το δρόμο Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί και ιστοσελίδε που ειδικεύονται σε αυτό που θα λέγαμε αυτοέκδοση. Δηλαδή, αν πιστεύει ότι έχει γράψει κάτι που αξίζει να βγει παραέξω, υπάρχουν σελίδες που αναλαμβάνουν να σου παράξουν ηλεκτρονικό ή και έντυπο βιβλίο. Δηλαδή, εκείνο που κάνεις η συνεγράφηση του βιβλίου, στο φόρμα αρχείου που κανεις είναι συνεγραφηση του βιβλιου στο φορμα αρχειου που θα σου πω δεν το γράψεις στην ουσία στον υπολογιστή σου, αυτοί το μετατρέπουν σε, στο κατάλληλο βιβλίο. Φυσικά χρεώνουν για αυτή τη δουλειά έτσι, δεν υπάρχουν δωρεάν αυτά τα πράγματα και από εκεί και πέρα είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα, Μπορεί να παραγγείλεις και έτυπο βιβλίο εκτός από το ηλεκτρονικό, να το διαθέσεις, να το πουλήσεις και υπά, υπάρχουν περιπτώσει συγγραφέων που, που έχουν γίνει γνωστοί ή που έχουν κάνει και επιτυχίες με αυτόν τον τρόπο. Ε, δεν σημαίνει αυτό ότι ε, θα γίνουμε όλοι συγγραφείς έτσι. Ε, μην ξεχνάμε ότι ακόμα και με την παραδοσιακή έκδοση έχουμε μια θα έλεγα τεράστια παραγωγή τίτλων ε, Πολλοί από τους οποίους όμως, μ, πώς να το πω, δεν αξίζουν το χαρτί το οποίο σπαταλήθηκε για να τυπωθούν. Ε, έχει επικρατήσει ε, ε, καλός ή κακός και μία λίγο μαρκετίστηκε αντίληψη για το βιβλίο. Το είχαμε θέξει λίγο και στην πρώτη εκπομπή όσον αφορά τα νούμερα και τι σημαίνουν αυτά. Ένα για το Goodreads, α πούμε που είπαμε, έχει ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει στους χρήστε να βάζουν πόσο, το στόχο στον εαυτό του πόσα βιβλία θα διαβάσουν ε, κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει, ε, έχει και φίλου αλλά και πολέμιους ναι, μπορεί να σε πιέσει να διαβάσει ή να σε βάλει ένα πρόγραμμα αλλά ε, είναι θέμα προγράμματος το διάβασμα αυτό είναι μια καλή απορία για πάμε στον επόμενο ελληνικό χώρο, το μακεδονικό του σκαλγότα και να το συζητήσουμε λίγο με Καλή ευχαριστώ και τον Πόλης Πλάς που μόλις συνδέθηκε ε, Να συνεχίσω με αυτό που είπα Τι σημαίνει διάβασα 100 ή 200 βιβλία αυτή τη χρονιά mm. Τι ήταν αυτά τα βιβλία Αυτό σχετίζεται με αυτό που είπα προηγουμένως Τι είναι το κάθε βιβλίο Τι προσφέρει ε, είναι το ίδιο, συγγνώμη, ίσως γιατί λίγο, όπως να το πω, ρατσιστικό για τη συγκεκριμένη κατηγορία βιβλίο είναι το ίδιο, 50 Άρλεκ, το ίδιο να διαβάσεις το «Πολώμος και Ειρήνη». Μ? Ε, και όχι, μόνος πούμε και σε βιβλία τα οποία δεν έχουν, να το πω έτσι, στιγματιστεί ως, ε, ελαφρά να το πω έτσι ε, ένα βιβλίο των 200-300 σελίδων είναι το ίδιο με ένα βιβλίο των χιλίων σελίδων έτσι. αυτό σαν, ε, ε, σαν αριθμός βιβλίων ε, δεν λέει και τίποτα ή ένα τεχνικό βιβλίο, ένα βιβλίο όχι ιστορικό μυθιστόρημα ένα ιστορικό καθαρό ιστορικό βιβλίο τέλει περισσότερο χρόνο να το διαβάσει σωστά από ότι ένα ε, μυθιστόρημα ή ένα δίηγημα και από αυτή την έννοια ο απόλυτο αριθμό βιβλώνει μπορεί να μιλάει και πολλά πράγματα. Υπάρχει και ο εξή αντίλογο ότι αν το είναι ε, πραγματικά καλό και σε τραβάει και σε συναρπάζει, τότε θα το διαβάζεις πάρα πολύ mm. γρήγορα, θα το ρουφήξεις ε, που λέμε. Στα αγκλικά μάλιστα υπάρχει και ένας όρος που λέγεται page turner, δηλαδή ένα βιβλίο που συνεχίζει να γυρνά στι σελίδες μέχρι να φτάσει το τέλος επειδή σε συναρπάζει. Αν και αυτό υποψιάζουμε το χρησιμοποιούν περισσότερο για βιβλία ε, περιπέτειας δράσης και λιγότερο για ε, τη ε, ζωγραφία ή πιο το έτσι, πιο τεχνικά βιβλία δεν έχει όμω σημασία είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό λίγο λίγο με τη βοήθεια σας εδώ πέρα θα το συζητάμε Λοιπόν, να στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί σε ένα site, πάλι στην Ελλάδα, στο site του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, το οποίο βέβαια, η Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, η τύχη του είναι... Από αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκαθαρισμένοι, Η θύμα και αυτών των ε, ε, περικοπών που έχουν γίνει στη χώρα μας. Οι εργαζομένοι του ε, είναι σε απεργία, υπάρχουν από ό,τι λένε δεδολευμένα πολύ ρωτάτες, αλλά είναι σε, μια, ε, σε ένα σαφέ καθεστώς αυτή τη στιγμή. Έχει, ένα πολύ, έχει δηλαδή ακόμα ένα πολύ ωραίο site, το οποίο μπορεί να βρει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την ελληνική βιβλιοπαραγωγή. Είναι το έγκαιο για τριάρ. Και, α, εδώ, επειδή με ρώτησαν, α, το πότε είπε στην αρχή τη εκπομπή, όσα blog, site κλπ. αναφέρουμε εδώ πέρα, μετά το τέλο τη εκπομπή θα αναρτηθούν με τι διευθύνσει του, ώστε να μπορεί κάποιο να τα επισκεφθεί και να τα βρει. Μην ανησυχείτε, θα υπάρχουν γραμμένα λοιπόν, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να σα το συλλαβήσω μέσα από, τη, από το ραδιόφωνο. Ήταν, το αποτέλεσμα μετά θα ήταν να το βγάλουμε σε αστείο βιντεάκι στο YouTube, έτσι. Λοιπόν, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίο λοιπόν, συντηρεί και ένα άλλο site, το biblionet.gr το οποίο είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο site για ειδικά όσους ψάχνουν βιβλιοπολία, βιβλία και είναι ένα site στο οποίο καταγράφεται όλη η ελληνική βιβλιοπαραγωγή και δεν νοουμε μόνο ελληνική από ελληνες συγγραφείς. και τις μεταφράσεις. Δηλαδή στην ουσία ότι εκδίδουν η εκδοτική και στην Ελλάδα περνάει σε αυτή τη βάση δεδομένων του bionet η οποία έχει πάρα πολλές παραμέτρους ε, αναζήτησης και η μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιεί είναι και πολύ γρήγορη από ό,τι έχω διαπιστώσει και μπορείς να... Ε, Βρεις και πραγματικά είναι πολύ καλή στον εντοπισμό των βιβλίων μέχρι στιγμής, δεν με έχει απογοητεύσει και, έχει και, τις, και διευκολύνει τα μέγιστα να βρεις κάποιο βιβλίο που ψάχνεις και στοιχεία για αυτό το βιβλίο. Είναι τεχνικό το site έτσι, εκεί δεν είναι θα βρει, είναι ότι έχουν δώσει εκδότε, δεν βρίσκει ούτε ε, κριτικέ για το βιβλίο, ούτε φίλου, έτσι είναι καθαρά τεχνικό, παίρνει στοιχεία του βιβλίου και τα οποία είναι πολύ χρήσιμα, πα με αυτά μετά είτε στο Goodreads α πούμε που είμαι προηγουμένο, είτε σε, ε, στο site των εκδοτών, είτε στο site των βιβλίου και μπορεί να αναζητήσει και να βρεις ό,τι θέλει και αυτό το βιβλίο. Για να συνεχίσουμε με ένα ακόμη από τα δραστήρια και αγαπημένα ιστολόγια site στην Ελλάδα το οποίο ασχολείται με την ηλεκτρονική πλεονάγνωση. Γιατί σε αυτήν την εκπομπή. Θα πούμε και διάφορα πράγματα για την ηλεκτρονική ανάγνωση. Ε, λοιπόν, το site και νομίζω πρέπει να είναι το, το πρώτο ε, στην Ελλάδα, πάντως σίγουρα είναι το πιο πλήρες από ό,τι έχω διαπιστώσει. είναι το www.eanagnostis.gr. Ε, είναι ένα site ε, που είναι αφιερωμένος στους ηλεκτρονικούς αναγνώστες και στην ηλεκτρονική ανάγνωση. Ε, σιγά σιγά έχουμε εξαθαρέψει και στην Ελλάδα, έχω δει ε, αρκετό κόσμο να ε, έχει ηλεκτρονικό αναγνώστη και βλέπω και οι εκδοτικοί και σιγά σιγά βγάζουν τα βιβλία τους ε, και σε ηλεκτρονική μορφή δεν είναι με το κάνουν άλλωστε. Έτσι. Το κόστο παραγωγή ενό ψηφιακού αντιτύπου ε, δεν είμαι μέσα στη βιομηχανία, το ξεκαθέσω, δεν ξέρω ποιο μπορεί. Είναι υποψιάζομαι όμω ότι είναι σαφώ χαμηλότερο από το κόστος εκτύπωσης ενός δουλειού. ότι ένα ψηφιακό αντίτυπο το έχεις σε ένα σερβερ σε ένα σκληρό δίσκο στην ουσία και μπορεί να κάθεται σαΐ ενώ μια π, ε, χιλιάδα να το πω έτσι εκτύπωσης ε, θέλει αποθήκες, θέλει διακίνηση, θέλει πολλά. Ε, συμφέρει από αρκετέ απόψεις. Βέβαια υπάρχουν ε, και οι φανάτικοι πολέμοι της ηλεκτρονική ανάγνωσης που Συγχυρίζονται ότι χάνεται τη μαγεία της ανάγνωσης, ε, θα ξεσυνηθίσει ο κόσμος να διαβάζει το βιβλίο, θα παράσουμε μόνο σε ηλεκτρονικές ιστοριούλες κλπ. Αλλά για όλα αυτά σκέφτομαι να κάνω μια ξεχωριστή εκπομπή, αν προλάβω να συγκεντρώσω το υλικό μπορεί να είναι και οι επόμενοι, θα παρουσιάσω ε, και σε τεχνολογικό επίπεδο, του ηλεκτρονικού αναγνώστε, συσκευέ δηλαδή ηλεκτρονική ανάγνωση, αλλά και κάποια θέματα για την ηλεκτρονική ανάγνωση. Θα δούμε κάποια στιγμή στην εβδομάδα θα σα ενημερώσω για τη θεματολογία τη επόμενη εκπομπή. Έτσι, λοιπόν, αυτό το site, ο ηλεκτρονικό αναγνώστη μπορεί πραγματικά να βρει κάποιε πληροφορίε και για ηλεκτρονικού αναγνώστε και για ηλεκτρονικέ εκδόσει. Και πραγματικά είναι πολύ χρήσιμο στα πρώτα, το βρήκα τουλάχιστον πολύ χρήσιμο στα πρώτα βήματα μου στην ηλεκτρονική ανάγνωση. Έχει, ξέρεις να πω ότι τα περισσότερα από αυτά τα sites μπορείτε να τα βρείτε και στα άλλα. Ε, κοινωνικά δίκτυα έτσι ε, facebook όσοι ασχολείστε κάποια στο google plus έτσι πάντως φροντίζουν εννοείται και για την κοινωνική παρουσία τους ε, εδώ θα συμφωνήσουμε με αυτό που μου γράφουν και στο chat ότι ναι όντω τα best seller έχουν τη μερίδα του λέοντος στην αγνωσιμότητα της πωλήσει και ε, ναι, είναι γεγονό ότι αυτά που διαφημίζονται ε, είναι και βανάγνωστα δηλαδή είναι βιβλία τα οποία ε, εύκολα να γεγνώσκονται ε, δεν προβληματίζουν ιδιαίτερα τον αναγνώστη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακό έτσι και κάποιος θέλει να διαβάσει ένα βιβλίο για να ξεκουραστεί για να χαλαρώσει ε, δεν θέλει να προβληματιστεί δεν θέλει να μάθει ιστορία δεν τον ενδιαφέρει έτσι, θέλει να έχει μια άλλη σχέση και αυτό είναι καλό έτσι, πάντοτε ήμουν υπέρ της πικιλότητας, της πολυφωνίας αν θέλετε και είναι καλό ότι υπάρχει ένα βιβλίο για κάθε ώρα και διάθεση. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους, οφείλω να τον που πρέπει να είμαι στην καλύτερη, στην, καλύτερη σύνομα, στην κατάλληλη διάθεση για να διαβάσω κάποιο βιβλίο. Είναι φορές που εντάξει, δεν θέλω να διαβάσω συγκεκριμένο βιβλίο, είναι φορέ που... Θέλω, έτσι, πιστεύω ότι και αρκετοί είναι σαν εμένα, αν και υποψιάζομαι ότι άλλοι δρούμε διαφορετικό ε, σκεπτικό και θα ήθελα είτε στο forum είτε στο chat να έχω τι ε, απόψει σα. Και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής αν μου αφήνετε κάποιο σημείο ότι καλό έχετε διαβάσει, δυσκοπεύετε να διαβάσετε ε, τις επόμενες ημέρες. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε τον ε, Θεσσαλικό του Νίκους Καλκώτα και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Το 1935 έχω γραφειμένο αυτό ο ΕΣΟΝΟΜΗ. Ο, ο ομι... γραμμένο είναι σαφώ πολύ πιο πρόσφατη. Είναι το 2002. Εδώ να σου πω και κάτι. Ε... Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω ποιοτικέ ελληνικέ δουλειέ στο... στου χώρου που έχω από. Και το βιβλίο είναι ένα από αυτούς και γι' αυτό, όπως είδατε, παρουσίασα, πιστεύω, αρκετά ελληνικά κατά κυρίου λόγο με θέμα του βιβλίου και τόνιζα και το θέμα αισθητική λειτουργικότητας μέσω με δουλειά. Όταν ψάχναμε λοιπόν να βρω τους 36 ελληνικούς χορούς τους καλκώτα για τη συλλογή μου, δυστυχώς δεν υπήρχε αξιόλογη ελληνική ηχογράφηση η ηχογράφηση που ακούτε είναι με το Διευθύνει Νίκο Χριστοδούλου, Διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC και έχει γίνει από μια σουηδική εταιρεία και είναι μια εξαίρετη σαφώς ηχογράφηση έτσι δεν το φιβάλλει αλλά ε, τέτοια έργα τα οποία είναι όπως να το πω κορυφαία για την ελληνική τέχνη μήπως, μήπως κάτι θα έπρεπε να έχουμε κάνει ε, και εμείς ε, δεν ξέρω Πιστεύω θέλω να πιστεύω ότι σε μια επόμενη γενιά θα το δούμε και αυτό δεν έχει σημασία πραγματικά εγώ χαίρομαι να βλέπω και στις εκδόσεις και στους εκδοτικούς 20 ποιοτικέ δουλειές και ένα καλό με τα site που έχουμε στην Ελλάδα είναι διαπιστώνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί Πάρα πολύ η ποιότητα των ιστοσελίδων των εκδοτικών οίκων. Ε, βέβαια ο κάθε εκδοτικός οίκο έχει και τη δική του σελίδα έτσι. Δεν πρόκειται εδώ να ξεχωρίσω ή να πω ε, κάτι. Λίγο πολύ όλοι οι εκδοτικοί οίκοι έχουν και τμήμα που μπορείς να αγοράσεις από τη σελίδα τους. μενος σε αντίστοιχη παρουσίαση το κάνω μαζί με βιβλιοπολία ίσως ε, και εδώ πέρα σαφώς είναι πάρα πολλές αυτές τις σελίδες για να αφαιρθούμε μία-μία και δεν θα ήθελα να αναφέρω κάποιους εκδοτικούς ήχους και κάποιους άλλους να τους ε, ε, αφήσω απ' έξω. Ε, αυτό θα το δούμε πώς θα το οργανώσουμε πάντως ε, από εκεί που στα πρώτα χρόνια ε, δυσκολευόσουν ε, να βρεις τον εκδοτικό ήχο απλά ίντερνετ και για, ε, στο ίντερνετ, όχι για ιστοσελίδα και τέτοια, τώρα βλέπω και πολύ φροντισμένε δουλειές σε επίπεδο στο σελίδας με τα newsletter τους με τις ενημερώσεις τους με το ηλεκτρονικό τους τμήμα με... σε καντάξει προωθούν και ε, έτσι αυτήν η δουλειά του ε, και επίσης έχει προωθηθεί και όχι τόσο πολύ και θέλουν λίγο δουλειά οι σύνδεσμοι του, ο συνδέσμο εκδοτών βιβλίων, πολλών βιβλίων κλπ. Έχουν τα site του ε, θα ήθελα από αυτά τα site λίγο ε, καλύτερη ενημέρωση, πιο συχνή, ε, λίγο με τις εκθέσει βιβλίου κάπω Περισσότερα πράγματα πιο έγκαιρα. Ε, δεν μπορεί ε, παραδοσικά στα newsletter που λαμβάνω, ε, δεν μπορεί να λαμβάνω από κάποια newsletter στην Αγγλία ή ε, στη Γερμανία. Ε, να λαμβάνω ε, νέα και γεγονότα, α πούμε, ε, έξι μήνες πριν για να μπορώ να προγραμματίσω τι δουλειέ μα. Και εδώ πέρα ε, για μια έκθεση βιβλίου, α πούμε, τελευταία φορά που έχω κοιτάξει. Ε, το έμαθα πρώτα από άλλα site και μετά από το site αυθενό. Του, που τη διοργάνωνε. Αυτά δείχνουν μια ε, έλλειψη επαγγελματισμού. Καλό είναι να γίνουμε ε, και λίγο επαγγελματίε όσο ασχολούμαστε επαγγελματικά έτσι. Ε, αλλά οι, οι ε, το ό,τι κάνουμε το κάνουμε από αγάπη. Μπορεί να μην το κάνουμε. Τελείω ε, σωστά αλλά ε, δυστυχώς ε, διαπιστώνω ότι κάνουμε πράσεις, περισσότερο μεράκι από αυτούς που είναι η δουλειά τους και θέλουν να λένε ότι εξαρτώνται από αυτό και από αυτό ζούμε ε, δείξω να το πω έτσι όπως κάθε παιγγελματίας που θέλει Κάτι σημαίνει να επιβεβαιω... ναι, επιβιώσει σε μια δύσκολη αγορά εργασίας, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε, ε, δεν μπορεί τώρα να μιλάμε για αερασιτέχνη. Αν πω αερασιτέχνη και σταθερή, τους αερασιτέχνε, έτσι. <χω> Γελίε οι οποίε δεν στέκουν, ε, να το πω έτσι, με τα σύγχρονα ε, στάνταρ. Για να συνεχίσουμε λίγο με τα βιβλιοφιλικά site. Ένα από τα πιο παλιά site, δεν, δεν πρόκειται για site, ο χρησμό του σελίδα θα προτιμούσε το στο σελίδα, αλλά βλέπετε έχει δει φρύσεις, παντού ε, η αγγλική ορολογία. Τα αγγλικά όπω και να το κάνουμε είναι αυτό που λέμε η lingua franca τη εποχή μας και Λίγκο είναι μια λατινική εκφράση που θα μπορούσαμε να, να το πούμε γαλλικά καταλαβαίνετε τι γίνεται δηλαδή τα Αγγλικά έχουν σήμερα τη θέση που είχαν τα λατινικά το μεσαίωνα ή τα γαλλικά μετά από αυτά ή τα ελληνικά κατά την ελληνιστική εποχή έτσι, και ούτου καθεξής λοιπόν σήμερα είναι τα, τα αγγλικά ε, μοιραία παρισφρούν αυτές τι εκφράσεις και δεν είναι κακό οι γλώσσε, όταν είναι ζωντανές, τα έχουν αυτά ε, όταν σταματήσει αυτό το πράγμα τότε η γλώσσα πεθαίνει στα λατινικά δεν βρίσκει σε νεολογισμούς από τα αγγλικά ε, ούτε στα αρχιελληνικά ε, όσο καλά κι αν είναι, όσο και αν τα αγαπάμε είναι νεκρές γλώσσες έτσι δεν νομίζω και ο, ακόμα και ο Πάπας έτσι βγάζει ε, selfies και δημοσιεύει και στο Twitter αν δεν κάνω λάθος και καλά κάνει έτσι πρέπει λοιπόν για να συνεχίσουμε. ένα όχι, site ένα ολόκληρο project λοιπόν το οποίο ξεκίνησε από τις Πια η χέρια από τι του Ιντερνετ είναι το πολύ γνωστό σε όλους όσου το λεγόμενο Project Gutenberg. Ε, αυτό το project η φιλοδοξία του ήταν να συγκεντρώσει σε ηλεκτρονική μορφή τη βιβλιογραφία που κυκλοφορεί όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία ε, ε, μπορούσε. Τα βιβλία που βρίσκει κανεί στο Project Gutenberg είναι άρα πολλά, ε, ακόμα και πολύ σπάνια σε εκδόσεις θα έλεγα έχουν ψηφιοποιηθεί, έχουν μεταφερθεί. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μιλάμε για βιβλία που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια έτσι. Μιλάμε για βιβλία τα οποία είναι νόμιμη η ψηφιοποίησή τους και διάθεση στο ευρύ κοινό. Για βιβλία που δεν έχουν πια πνευματικά δικαιώματα, ε, αλλά και βιβλία τα οποία, ε, ναι, μένουν υπόκειντα σε πνευματικά δικαιώματα, αλλά οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων έχουν επιτρέψει στο project Gutenberg να τα συμπεριλάβει στη βάση του και να τα κάνει ε, ευρύτερα διαθέσιμα. Είναι, θεωρείται, από τα πιο σοβαρά ε, project στο διαδίκτυο, στο χώρο του βιβλίου ε, και δίκαια, έτσι, γιατί η δουλειά που έχουν κάνει είναι κορυφαία δουλειά και αποτελεί, θα έλεγα, σημείο αναφοράς για το, για το είδος της δουλειάς που κάνουν. Ε, μην ξεχνάμε πως ε, όλα τα... Τα κράτη να το πω έτσι τη σήμερα ημέρα, μέρα μία από τις ημέρες που έχουν είναι να ψηφιοποιήσουν το αρχείο τους ε, τα αρχεία του, του κάθε κράτος που θα πλέον να τα έχει τα τεκμήρια όπως λένε οι φίλοι οι τα έχουν σε ψηφιακή μορφή γιατί έχει πλέον εκτήματα η ψηφιακή αποθήκευση. είναι πολύ πιο εύκολη και η συντήρηση και λιγότερο ουθοποθηκεύσεις θες και πολύ πιο εύκολο μπορεί να τα επεξεργαστείς να τα αναζητήσει. Να τα καταλογωγραφήσει και προσφέρουν ένα πολύτιμο εργαλείο για τι μελλοντικέ γενναίε. Δεν ξέρω αν έχετε δει α ας πούμε γνωστέ ε, γεωγραφίες ή αυτό με απελπισμένου ανθρώπου να ψάχνουν σε φακέλου ογκοδέστατο και κάτι το οποίο ε, μπορεί να έχει χαθεί εδώ και 50 χρόνια. Ε, με την ψηφιοποίηση και την, κατα... και την ηλεκτρονική πλέον καταλογογράφηση ε, αυτά τα προβλήματα τα λύνει. Υπάρχουν άλλα προβλήματα έτσι. Ε, αλλά είναι ένα βήμα πιστεύω προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, ποια είναι αυτή ε, η διατήρηση και η διάδοση της ε, γνώσης. Ε, ίσως ακούγουμε λίγο ρομαντικός αλλά πιστεύω στο ότι η γνώση πρέπει και να διατηρείται ε, και να μετεβάζεται και να διαδίδεται. Έτσι όταν βάζουμε περιορισμούς και εμπόδια στη διάδοση της γνώσης ε, δεν μπορώ να δω κάτι θετικό. Έτσι. Λοιπόν, ε, το project Gutenberg έδωσε και άλλε παραφιάδε, έδωσε έμπνευση μάλλον, να το πω πιο σωστά, σε άλλα project. Ένα πάρα πολύ γνωστό για όσου ασχολούνται με τα αρχαία, α <laughs> με τι μικρέ γλώσσε που είπα προηγουμένω, είναι το project Perseus. Το Perseus, το οποίο συγκεντρώνει την κλασική, ε, την ασχολούμαι ελληνική, ε, γραμματεία είναι από το Πανεπιστήμιο ΤΑΦΤ αυτό το, δεν έχω κάνει κάποιο λάθο. Λοιπόν, και συγκεντρώνει την αρχιλογική γραμματεία. Βέβαια, το project αυτό είναι καθαρά τεχνικό, έτσι δεν είναι ότι θα πάμε, θα πάω εγώ, θα, πάμε, θα πάμε, η, κάποιος να κατεβάσει την ηλιάδα από το project Περσέου, έτσι. Ε, θέλει κάποιε γνώσει για το πώ θα το χειριστεί, γιατί είναι εργαλείο, ε, μελέτης μελέτη. Ε, όπως και να το ε, κάνουμε για μελετητές και ε, για αυτά ε, η ψηφιοποίηση είναι ολόκληρη επιστήμη από μόνη της έτσι, ε, και ξέρετε πάντα τι σκοπό έχεις ε, η πρώτη φάση τη ψηφιοποίηση, αφού όπως υπήρχε η διατήρηση δεν είναι ίσως τόσο για το ευρύ κοινό από εκεί και πέρα ε, αν το ψηφιοποιήσει, το πως θα το διαδώσεις μετά το κάνεις μέσω ηλεκτρονικής μορφής θα το διαθέσει για εκτύπωση γι' αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα η μορφή στην οποία θα περάσουν γνώστη. Αλλά αυτό σχετίζεται με την ηλεκτρονική ανάγνωση που όπω είπα, θα ασχοληθούμε, σε, επόμενη, θα ασχοληθούμε στην επόμενη ενδεχομένω, δηλαδή είναι το πρόγραμμα του βράδυ να ασχοληθούμε στην επόμενη εκπομπή. Ένα πολύ ενδιαφέρον και ανερχόμενο από ό,τι έχω δει site, του, αυτό είναι περισσότερο το αγγλικά βέβαια, έτσι ε, το οποίο ασχολείται με σύγχρονα πονήματα, με σύγχρονα έργα είναι το vatpad.com. Εκεί πέρα έχει την εξή ιδιαιτερότητα, εκεί πέρα μπορεί να γράφεσαι, έτσι έχει λίγα στοιχεία από κοινωνικό, λίγα στοιχεία από. Ε, αναζήτηση, εκεί μπορεί έχει το εκεί μπορεί να γραφείς και σαν αγνώστης και σαν συγγραφέας και εκεί πέρα μπορεί να διαθέσεις ιστορίες που γράφεις ε, σε ένα ευρύτερο κοινό δηλαδή ε, μπορεί κάποιος συγγραφέας ή κάποιος που δεν γράφει επαγγελματικά έτσι σαν τέχνης έχει γράψει μια ωραία ιστορία, θεωρεί Τασφαλάμε που μπορεί να ανεβάσει αυτό το site και να το κάνει ευρύτερα ε, διαθέσιμη ε, σε όσου τα μέλη αυτού του site και το, από το οποίο μετά μπορεί να διαβάσουν. έχει πραγματικά πολλά είδη ιστοριών. Δεν μπορώ να πω ότι το έχω ψάξει τόσο πολύ, όμω είναι μια ενδιαφέρουσα ε, ιδέα και μπορεί να βρει κάποιε ιστορίε για να περάσει την ώρα του. Και καλό είναι βέβαια σε αυτέ τι περιπτώσει να διαβάζουμε κάτι να αφήνουμε μια κριτική, να αφήνουμε. Ε, την άποψή μα βοηθάμε αυτόν που έγραψε το βιβλίο, αν μα άρεσε, τι θέμα, ή, και ακόμα και αν δεν μα άρεσε, είναι, και ακόμα να γράψουμε. Και εγώ, α κριτικές σε κριτικέ βιβλίων που έχω γράψει σε διάφορα, έχω πει ότι, Παι, παιδε, παιδε, αυτό δεν μου άρεσε, αυτό το βιβλίο. Έτσι, δεν με τα του καθενό, έτσι, μπορούμε να τα πιάσουμε. Και ή, ακόμα, αν υπάρχει μια τεχνική αδυναμία ή κάτι, καλό είναι να το επισημαίνουμε γιατί όλοι θέλουμε να ε, διορθωθούμε. Ε, πάμε να ακούσουμε και ένα ακόμη κομμάτι από του ελεύθερου πολιορκημένους του Γιάννη Μαρκόπουλου και θα επανέλθουμε. Αφού είτε στο εχθρικό στρατόπεδο και η βίγρα του κάστρου, αχνίσα το χάρο, λέει των Ελλήνων. Μπαίνει ο εχθρικό τόλο. Το πυκνό δάσο έμεινε ακίνητο στα νερά. Όπου η ελπίδα απάντηχε να δει τα φιλικά καράβια. Αχ, τα λόγο της Αραπιάς, καλά χαλινωμένο. Και με του Τούρκου τάρματα νους Ιταλού και Γάλλου. Πέλαγο μέγα πολεμά, το δόλιο καλυβάκι. Έργα και λόγια. Φασμί, στέκομαι και κοιτάζω, λουλούδα μυριά, που Άσπρα γαλάζια κόκκινα. Καλούν χρυσό μελίσι. με λύση. με του αδέλφου, έδοθε με το χαρό. Σαν θολόσουν νερά και τα στρασά. Αν πληθυνούν, ξαπνού σκηριτούν οι ακρογενεί. Τα πελαγάκι βράχοι, ξαπνού σκηριτούν οι ακρογενεί. Αραπιάστα τη Γαλουνού, Πολιτουργία στο Αγγλού. Πολι Αγγλού. Πέλαγο, Μέγα, Πολεμά, Βαρύ, Βαρύ, Βαρύ το Καλυβάκι. Πέλαγο, Μέγα, Πολεμά, βαρύ, βαρύ, Βαρύ, το Καλυβάκι. Αραπιάστα τη Γαλουνού. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Πάρε μα παρι το το, πόλεμα, βαρύ, βαρύ, βαρύ το σε ποτέ δεν εισημάζεις. Στην πλώρη που από ξένο ναυτί, σιγά σου, παρά τα νησιά, και τένε, και πέδε, και τον τους, το και φω τα τόκαι τόκια συχνά και μέσα μεσημεριά όταν θολώσουν τα νερά και όταν πληθύνουν τα αστρά ξάφνους κυρτούν οι ακρογιανιές τα πελαγά Thank <adelante> you. Το μέγα πολέμα, παρι, παρι, παρι, το καλυπαγή το καλυβάκι του μεσολόγη, και όχι μόνο ε, ε, από τη Ζάκυνθο που ζούσε ο Τιονύσσος Σολομός μην ξεχνάτε ότι μπορούσαν να ακούνε τα κανόνια κατά την πολιορκία του μεσολογίου και φανταστείτε μετά που μπορείς να γράψεις και τι να γράψει, ε, να καλείς Περίσω εδώ πέρα και τους φίλους που μόλις εδώ τα συνδέθηκαν τον Στέφανο και τον Κέρβερο Κέρβερο χαιρόμαστε που έχουμε μαζί μας ε, ας ελπίσουμε ότι γρήγορα θα είσαι και με εκπομπές ε, πείπει προηγουμένως για ένα site που συγγραφείς μπορούν να ανεβάσουν βιβλία τους, να τα δουν όσοι είναι και κλπ. Να πω εδώ πέρα ότι έχουμε και στην παρέα μας στο Radio Music Heaven ένα συγγραφέα του μέλους μας ορφέ, ορφέας ε, κατά κόσμο Γιώργος Μπλυκάς είναι συγγραφέας και στις 5 Απριλίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων με όψεις του φανταστικού ε, θα Παρουσιάσει, θα συμμετέχει και σε πάνελ και θα παρουσιάσει βέβαια και τις δικές του δουλειές από ό,τι βλέπω είναι λίγο πιο αργά η παρουσιάση του κατά τις 9.30 με 10 το ε, βράδυ θα είναι οι δικές του παρουσιάσεις καλά είναι εκεί που θα βγείτε ή πριν βγείτε για το ποτοπό σας περάστε και από το bat City στη λοφόρο Αλεξάνδρας είναι στο νούμερο 11, καλά είναι και γύρω είμαι σίγουρο ότι θα βρείτε μετά να θέλετε να πιείτε. Ε, πιστεύω θα είναι μια πολύ μακάνεχατη δυνατότητα και εγώ γιατί δεν είμαι από Αθήνα να παρευρεθώ σε αυτή την εκδήλωση. Είναι κάτι που μου έχει λείψει θα, θα έλεγα. Εντάξει προσπαθούμε και εδώ στην επαρχία, κάνουμε διάφορα ό,τι μπορούμε αλλά δυστυχώς Αθήνα, Θεσσαλονίκη και εντοπίζεται ο όγκος των εκδηλώσεων και η κίνηση να το πω έτσι και φυσικά και ε, οι εκθέσεις κλπ. Τέλος πάντος να σου με παραπονιούμαστε το διαδίκτυο γι' αυτό υπάρχει για να σου φέρνει πιο κοντά για να σου φέρνει ότι ε, στερούμαστε. Ε, ένα άλλο site ε, το οποίο, στο οποίο μπορεί να βρεις ε, κανείς πολύ υλικό όχι μόνο βιβλία με την έννοια της λογοτεχνία, αλλά πολλές μελέτες, δοκίμια κλπ. Είναι και το Script. Ε, το script είναι ένα site το οποίο πρέπει να, εντάξει, και σε αυτό σαν μέρο πρόσβαση. Ε, κάποια άρθρα είναι ελεύθερα προ διάθεση, κάποια δεν είναι ελεύθερα προ διάθεση. Ε, δεν είναι τόσο βιβλία. Είναι κυρίω για άρθρα, θα έλεγα, για μελέτε και για δοκίμια. Ε, αν από την τελευταία φορά που τσεκάρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα παρακαλώ ελεύθερα ενημερώστε με, διορθώστε με έτσι κανένας δεν γεννήθηκε ξέρω γνωρίζοντας τα όλα όλοι μαθαίνουμε στην πορεία όλοι κάνουμε λάθη καλό είναι να τα διορθώνουμε βέβαια τα λάθη μας έτσι και είναι και αυτό ένα site που μπορεί κάποιος να βρει να έχει πρόσβαση σε, στη γραμματεία, στα βιβλία. Φυσικά υπάρχουν και ελληνικά site μέσω των οποίων μπορεί κάποιος να βρει βιβλία. Ε, ένα αρκετά γνωστό site είναι το www.openbook.gr ε, Σε αυτό το site μπορεί κάποιος να έχει βιβλία τα οποία διατίθενται ε, από τους συγγραφεί από τους κατόχους, διατίθενται στο αναγνωστικό κοινό να τα μπορείτε να, κατα... να τα καταεβάσει να τα διαβάσει και online κάποια από αυτά και πρακτική κανονικά, ψηφιακά βέβαια έτσι, βιβλία τα οποία μπορεί κάποιος να τα, να τα βρει και να τα, να, να τα βρει και να τα κατεβάσει. Ένα site επίση που μου το είπανε και εδώ στο chat, το οποίο ε, ε, είναι χρήσιμο γιατί σε παραπέμπει σε άλλα site που μπορείς να βρεις βιβλία να διαβάσεις, είναι και το ερανιστή.net το οποίο έχει, ασχολείται, έχει ποικιλή θεματολογία, αλλά έχει και ένα χώρο ηλεκτρονική ή βιβλιοθήκη, το λέει, όπου εκεί πέρα έχει παραπομπές ε, άρθρα και σε άλλες τοσηλίδες, όπου σε κατευθύνει να βρεις ε, βιβλία είτε παιδικά είτε όχι. Ε, ε, Ρίξε το μειόντια, ε, ε, βοηθάει και όχι μόνο βιβλία λόγω και διάφορα άλλα όπως λεξικά ε, και ε, νομίζω ότι α, ε, αξίζει τον κόπο να, να το δείτε ε, ένα άλλο που θα λέγαμε εδώ πέρα ε, για τα βιβλία ε, εντύπου ψηφιακό όπως ε, μου έχουν πει κι άλλοι στο ψηφιακό βιβλίο που θα σου υπογράψω ως εγγραφέας είναι και αυτό ναι ε, ξεχνάτε ότι υπάρχουν ε, με έκπληξη είχα διαπιστώσει ε, όταν ε, βρέθηκα στο εξωτερικό κάποιο στιγμή γιατί στην Ελλάδα τότε δεν ήταν ότι μπορούσες να αγοράσεις υπογεγραμμένα βιβλία από το συγγραφέα το οποίο για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο ε, γιατί εγώ ήξερα α πούμε ότι όταν συναντήσεις κάπου σε κάποια εκδήλωση, του εγγραφέ σε κάτι, θα έχει το, το βιβλίο, κάποια βιβλίο του μαζί και αν έχει χρόνο και λοιπά και λοιπά ή αν είναι στα πλαίσια εκδήλωση, θα σου τα υπογράψει, ενδεχομένως θα σου γράψει και φύρω, έτσι ξέρα και... Κάποια στιγμή στα, στα τα μεγάλα τα υπέροχα βιβλιοπολία που ζήλευα τότε στο εξωτερικό πίσω ότι πολλούσαν και βιβλία υπογεγραμμένα από το συγγραφέα. Ε, ρωτώντας ε, έμαθα ότι ε, είναι αρκετά διαδεδομένο και στην ουσία είναι, αντιμετωπίζονται συλλεκτικά. Δηλαδή κάποιο αγοράζει το υπογεγραμμένο βιβλίο, ε, σαν συλλεκτικό αντικείμενο με την ελπίδα ότι ο συγγραφέα ε, θα γίνει κλασικό και το βιβλίο του υπογεγραμμένο, ο δύο χείρο βέβαια έτσι, ζητάμε να έχει σφραγίδα και τέτοια, να είναι δύο χείρο υπογεγραμμένο το συγγραφέα, θα γίνει συλλεκτικό αντικείμενο και θα πολλαπλασιάσει την τιμή του και συνήθω που, το, που το κάνουν αυτό πιο επαγγελματικά να το πούμε έτσι αγοράζουν δύο δεν αγοράζουν το κανονικό να το διαβάζουν και αγοράζουν και αυτό το συλλεκτικό το οποίο το ε, προσέχουν το, δεν το πειράζουν, το αποθηκεύουν ελπίζοντας ότι θα αποκτήσει κάποια στιγμή αξία στο μέλλον ε, είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό το βιβλίο σας συλλεκτικό <άλ mic> ε, πλέον αντικείμενο. Αλλά εκεί πιστεύω ότι. Δεν ξέρω. Ε, να το αγοράσει γραμμένο, Κάπου, κάπου θεωρώ εγώ προσωπικά ότι ε, ξεφεύγει. Χάνει την, ε, την ουσία του. Ε, να, να δούμε. Όμως ότι θα... Εντάξει, μπορεί κάποιοι να είναι το, το χόμπι του αυτό Να μαζεύουν υπογραφές από συγγραφείς Κάποτε είχαν κάποιοι άλλοι Μαζεύουν υπογραφές από ηθοποιούς ή, ή, ή, ή, ή, Οτιδήποτε Κάποιοι μπορούν να μαζεύουν υπογραφές από συγγραφείς Κάκο δεν είναι ε, Κάποια στιγμή θα συζητήσουμε λίγο και, ε, Για το συγγραφέα σας star να το πω έτσι, να υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι θεωρούντας τα αέρες, είναι πολύ προβεβλημένοι ε, αυτό επηρεάζει την ποιότητα των βιβλίων τους είναι εξαιτία της ποιότητα των βιβλίων τους και ε, είναι έτσι όπως τα ε, παρουσιάζουν ε, είναι κάπω αλλιώ. αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει σίγουρα σε επόμενη εκπομπή και επειδή συζητούσα για τα επιγραμμένα βιβλία κάτι που δεν ήξερα είναι το εξής και το ανακάλυψα ότι τελείως διαφορετική συλλεκτική αξία έχει το βιβλίο έχει μόνο την υπογραφή του συγγραφέα και τελείως διαφορετική πολύ χαμηλότερη ε, εάν σου το έχει εσένα αφιερώσει ο συγγραφέα που εγώ το θεωρούσα το φυσιολογικό ας πούμε έτσι ότι εκεί που θα πας θα σου το αφιερώσει η συγγραφής του ε, Μιχάλη στην Ελένη στον σε ποιον ας πούμε, με αγάπη με φιλικούς χαιρετισμού τώρα σπέτω ο συγγραφέα. Ε, λοιπόν αυτό υποβιβάζει τη συλλεκτική αξία του βιβλίου και ενώ και τη υπογραφή του συγγραφέα την ανεβάζει τώρα δεν ξέρω προσωπικά <laughs> δεν θα το δεν θεωρώ την υπογραφή του συγγραφέα συλλεκτική, μπορεί να με ακούει τώρα κάποιο και να τραβάει τα μαλλιά του ο άνθρωπος. Έτσι, εγώ δεν έχω ε, αυτό το χόμπι να το πω έτσι το, ε, το, το, της συλλογής ε, υπογραφών από συγγραφεί, για να συνεχίσουμε με ένα κομμάτι ακόμα ε, βλάχικος του Νίκου Καλκότα και πάλι μαζί Αυτός ήταν λοιπόν ο Βουλάχικος χορός, πιο από την άλλη σειρά χωρών. το 1949 το συνέθεσε αυτού του τους ο Σκαλκώτας και συνεχίζουμε με το αφιέρωμα μας ενόψη και της εθνικής επαιτίου στην ελληνική μουσική, σε πιο κλασικές φόρμες βέβαια, έτσι θα μου πεις γιατί δεν έκανες και μια παρουσίαση με βιβλία σχετικά με την Επανάσταση του 21 κλπ, κλπ. Ε, δεν είχα τον απαραίτητο χρόνο μετά το σκέφτηκα ότι είναι ε, ότι έρχεται και θα ήταν καλή δεν είχα τον χρόνο να μαζέψω πληροφορίες αυτό δεν μου αρέσει να μιλάω για πράγματα τα οποία δεν τα έχω διερευνήσει όσο το δεν καλύτερα έτσι και επειδή είχα, δεν είχα κάτι συγκεντρωμένο προτίμησα να το κάνω σε μουσικός πρώτη φάση και δεν και του χρόνου 25 Μαρτίου πάλι την εθνική επέτειο θα, θα έχουμε μπορούμε να το κάνουμε του χρόνου ένα αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα που σίγουρα θα σας κάνω φέτος Αν και αργότερα Είναι για βιβλία που σχετίζονται με τον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο ε, Φέτος Έχουμε τη θλιβερή, α μου επιτρέπετε να πω επέτειο Των 100 χρόνων από την έναρξη Του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου Οι συνέπειες του οποίου είναι αισθητέ, Ακόμα και σήμερα έτσι. Ε, δωσιάμε, Πολλά από αυτά μας ασχολούν σήμερα σε πολιτικό επίπεδο οφείλονται στι ανακατατάξεις που έγιναν εξαιτίας του ε, πρώτου παγκοσμίου πολέμου του μεγάλου πολέμου όπως τον είπαν τότε γιατί δεν είχαν ιδέα ότι θα επακολουθήσει ο δεύτερος <laughs> εντάξει και ευτυχώς ε, και τη, τη δεκαετία του 80 που ήταν πολύ να προφητεύουμε τον τρίτο και τελευταίο βέβαια έτσι ε, ευτυχώς είμαστε ακόμα εδώ ελπίζω <laughs> να είμαστε για Κεράω ακόμη. Θα σου λίγο από το θέμα της σήμερινής Δεν πειράζει. Για το βιβλίο μιλάμε. Δεν ξεφύγαμε από τα πλαίσια της εκπομπής. Αναφέραμε ήδη αρκετά σα αιτιστολόγια κ.λ.π. Λοιπά, λοιπά για το βιβλίο. Ε, υπάρχει πάντοτε κάτι που δεν ξέρουμε ε, εδώ πέρα μπορεί κάποιος να σίγουρα μπορεί να έχω παραλύψει, μπορεί να έχω ξεχάσει, μπορεί απλώς να μην ξέρω ότι υπάρχει το αγαπημένο του ιστολόγιο το αγαπημένο του site με θέμα το βιβλίο ή να θεωρεί ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν παρουσίωσε σωστά. Εδώ είμαστε για ε, θα χάρω πάρα πολύ να με διορθώστε να μου υποδείξετε να με συμπληρώσετε και υπόσχομαι ότι σε, σε, τα λάθη μου σε κάθε εκπομπή θα τα διορθώνω δεν πρόκειται να τα <χε> ε, βάλω να, τα, να ρίξω κατά το χαλί όπως ε, λέμε ε, να καλείς περισσότερο και την ανημίστα που μόλις ε, συνδέθηκε ε, να σας ευχαριστήσω και όλους για τη συζήτηση και την παρουσία σας μέχρι τώρα ε, για να συνεχίσουμε λίγο Α, ε, μια πολύ καλή επειδή είπα για ότι υπάρχουν πάρα πολλά ιστολόγια κλπ ε, μέσω του Goodreads ας πούμε ή, της λέσης των άλλων site θα δείτε ότι θα ανακαλύψετε όρεξη να έχετε, και θα δεκάδες site και ιστολόγια αλλά όπως είπα και στις σχέδιες εκπομπή, εγώ θέλω να φέρω αυτά στα οποία είμαι τακτικός επισκέδειας αυτά που έχουν καταφέρει τουλάχιστον θα είπα δικά μου κριτήρια να με κρατήσουνε μια ξεχωριστή αναφορά και μια ξεχωριστή παρουσίαση ε, θα κάνω όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε και τα βιβλία του Tolkien και με και εγώ θα είμαστε στο καθηγητή έτσι, Tolkien και υπάρχει και ο ελληνικός σύλλογο φίλων Tolkien που έχουν και αυτοί στο σελίδα και τέτοιο. αλλά αυτό θα κάνω, θα μου επιτρέψει, θα κάνω Μαζί με την παρουσίαση των βιβλίων θα κάνω η δική παρουσίαση ξεχωριστά. Ε, Όπω επίση θα κάνω και με κάποια άλλα, κάποιε ειδικότερε παρουσιάσει τώρα. Πως είναι αυτά για να σας δώσω κατά ε, για ή να σας ανοίξω την όρεξη για να αρχίσετε ε, να ασχολείστε ε, Αν πει ε, γιατί μας θα αυτά. Ε, Α πούμε ότι έχω και εγώ την κρυφή μου ατζέντα, μπορεί να θέλω να σας κάνω βιβλίοφιλου. έτσι ε, άλλοι μπορεί να θέλω θα μπορούσα πολύ πιο εύκολο να σας ψεκάσω <χω> που λένε διάφοροι τη ε, μόδα ε, για να σα κάνω βιβλιοφίλους, εγώ σε αυτό τον τρόπο. Ε, με, μέσω του ραδιοφώνου φόλου. Λέγε, λέγε, δεν μπορεί, θα βαρεθούν να με ακόμα. Θα, θα λένε αντί να τον ακούσουμε αυτό να το διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Κάπω έτσι. Λοιπόν, όχι είναι πολύ ενδιαφέρον να περιηγείσει σε site για το βιβλίο. Η τελελυνικά ήταν ξανόγλωσσα. Ε, θυμάμαι όταν είχα πρώτο ξεκινήσει και εγώ την ασχόλησή με το ίντερνετ και ε, ανακάλυψα πράγματα που άλλαξαν τελείω και την αναγνωστική μου εμπειρία. Και δεν μέχρι τότε διάβαζα με τον κλασικό τρόπο. Ε, αγοράζα το βιβλίο ή μου το κάνω δώρο, σπανιότερα. Ε, το διάβαζα. Τελείωσα να το συζητούσαμε κανένα φίλο, εντάξει, δεν είμαστε και αραιά τοποθετημένοι βιβλιοφίλοι, έτσι, α, να το συζητούσαμε, ε, να το το σύστηνα το είχε διαβάσει και κάπου εκεί τελείωνε το παραμύθι. Τώρα όμως μέσω του ίντερνετ, ε, ό,τι σε τρώει, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά για το βιβλίο μπορείς να βγεις στο ίντερνετ και να δεις αν απασχολεί και άλλους ανθρώπους ε, ή όχι και έχω, δεν σα πω τώρα βέβαια δεν είναι επιτυπώ να σας πω για κάτι μέτρο ή οτιδήποτε και βρήκα και στο στο διαδίκτυο μετά ανακάλυψα ότι δεν ήμουν ο μόνος έτσι. Ε, όπως επίσης και σε βιβλίο που βρήκα ε, και επεξηγείς για θέματα που λέω τι γράφει αυτό εδώ και τα λοιπά. και όταν άρχισα να το ψάχνω, δεν κατάφερα να βρω και ιστορίες εμπνευσμένες από βιβλία και πολλά ακόμα και υποστηρικτικό υλικό ε, υπάρχουν σάιτ ε, από που όπω λέμε, δηλαδή από θαυμαστέ ενό βιβλίου, σε μια σειρά βιβλίων ή ενό συγγραφέα, τα οποία είναι πολύ καλύτερο από οτιδήποτε έχει στήσει ο οποιοσδήποτε οικοδοτικός και φαίνεται ας πούμε σε κάτι τέτοια αγάπη ε, με την οποία περιβάλλουν κάποιοι, κάποιο βιβλίο, κάποιο συγγραφέα ή οτιδήποτε και ε, πρόκειται για αξιόλογες δουλειέ. Επόμενος όταν θα παρουσιάζουμε κάποιο βιβλίο το οποίο ε, θα έχει από πίσω το ένα τέτοιο κοινό μια τέτοια δουλειά σίγουρα θα φροντίζω να παρουσιάζω και την αντίστοιχη, το αντίστοιχο στο σελίδα, την αντίστοιχη δουλειά που έχουν κάνει οι θαυμαστέ. Και να συνεχίσω εδώ πέρα για να μην βγούμε πάρα πολύ εκτό του προγράμματο, να συνεχίσω με ένα κομμάτι από του ελεύθερου πολιτικοίμένου του Γιάννη Μαρκόπουλου, έτσι, πολύ γνωστό και αυτό. πειρασμός ο τίτλο του. Η ωραιότητα της φύσης που τους περιτριγυρίζει αυξαίνει τους εχθρούς την ανυπομονησία να πάρουν τη χαριτωμένη γη και εις τους πολιορκημένους τον πόνο ότι θα τη χάσουν Ξέχασα να πω ότι στις αφηγήσεις είναι η Ειρήνη παπά σε αυτή την ηχογράφηση και όνειρο, Στην ομορφιά και χάρη Η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξέρο χορτάρι Με χίλιες βρύσσες χήνεται. Με χίλιε γλώσσε κραίνει. Όποιο πεθάνει σήμερα, χίλιε φορέ πεθαίνει. να σας άρεσε ο πειρασμός του Γιάννη Μαρκόπουλου και πράγματι αυτή την εποχή η φύση είναι πειρασμός μην κοιτάτε τα απαύριο θα μα θα χαλάσει ο καιρός, αλλά τι να κάνει, που θα πάει θα φτιάξει στο τέλος, τι να κάνουμε λοιπόν ε, δυστυχώς, από ό,τι βλέπω θα χρειαστεί να φάω και λίγο από τις επαναλήψεις επόμενης ώρας υπόσχομαι δεν θα είναι ε, Πολύ γιατί θα ήθελα να ολοκληρώσω Λοιπόν ε, Κάτι που ξέχασα να πω Μίλησα για το Vat παντέντο Που οι επίδοξοι Οι μάλλον μπορούν να ανεβάσουν έργα τους Και τέτοια ε, Ξέχασα να πω κάτι πολύ σημαντικό Αν και εσείς ας πούμε γράφετε ιστοριούλες Ή θέλετε να δοκιμάσετε το χέρι σας Επίσης ιστοριούλες Μπορείτε να ξεκινήσετε πολύ όμορφα Και πάρα πολύ απλά ε, Και από εδώ έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχουμε το μουσικό νεροδρόμιο που μπορείτε να υποβάλλετε κάθε τετάρτη τις ιστοριούλες σας οι οποίες θα τις διαβάσουμε εδώ στο φόρμα αλλά εδώ θα παραξιέται ότι θα διαβαστούν στον αέρα οι ιστορίες σας από την ε, ε, πολύ όμορφη θα μου επιτρέψτε να πω φωνή της ήλια που πραγματικά της ε, ζωντανεύει και έτσι θα δείτε τι απήγηση έχουν στο κοινό σας. Κατά τα άλλα και το Goodreads που αναφέραμε στην αρχή έχει χώρο για κάθε χρήστη να ανεβάσει όποιες ιστοριούλες του θέλει. Ε, και ολοκληρία έργα έχω δει, ολοκληρία ε, και βιβλία έχω να ανεβάζουν. Έτσι από και εκεί μπορείτε να εκτεθείτε σε φίλους και γνωστού να δείτε τι γίνεται. Και στη δική μα εδώ πέρα, στο ελληνικό του βιβλίου, τα μέλη που έχουν, έχουν κάποιε προποθέσει βέβαια, μπορούν να βάσουν έργα του είτε πεζά είτε και ποίηματα και να συγκεντρώσουν απόψε, να δοκιμάσουν το χέρι του, να το πω έτσι στη συγγραφή. Ε, κάτι που πρέπει, ε, πρέπει να το έχω κάνει από την πρώτη εκπομπή αλλά μια και τα αφαιρολόγως ε, εδώ πέραν από λόγιθα για το εξή ε, δεν είμαι της ποίησης. ε εντάξει ένα καλοποίημα ότι δεν μπορώ να το διαβάσω ε, δεν την αναζητώ δεν την επιζητώ την ποιή σαν ποιήση, επομένω, η εκπομπή θα είναι περισσότερο προστατολισμένη στην πεζογραφία, ές στον πεζολόγο. Γιατί είναι μια ωραία ιδέα όμω αν κάποιο άλλο ασχολείται και ενδιαφέρεται για την ποιήση, γιατί είναι κάνει και μια εκπομπή για την πίση Να έχουμε μια για τον πεζολόγο και μια για την ποιήση. Και ε, επειδή θέλω να είναι ολοκληρωμένο, θα ακούσουμε τώρα το τελευταίο κομμάτι από τους ελεύθερους πολιορκημένους του Μαρκόπουλου, την έξοδο με την οποία ολοκληρώνεται το συμφωνικό έργο. Ε, ακούμε το κομμάτι και επιστρέφω για αποφώνηση και να σας ε, καληνυχτήσω. Εδώ με το χα Και, να μην, να στήσω, ασφαδιά, και, να μην, και από που χαράζει, εώς όπου βιθά, τα μάτια μου τα δεν ήταν τόπον ενδοξότερον από τούτο lo nací. Εδώ λοιπόν με αυτό το συγκλονιστικό κομμάτι ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας κίνησε το ενδιαφέρον λίγο περισσότερο για τα βιβλία, για τις βιβλιοφιλικές στις Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάρει πάρα πολύ και για την ακρόαση και την παρέα που μου σε λίγο θα ανέβει και η ηχογράφηση της εκπομπής και η playlist και η των στον site που σας είχα υποσχεθεί. Μην Στη... μη φύγετε, μάλλον είστε εδώ γύρω, γιατί στις 10 ακολουθεί ο Δημήτρης με τις μουσικές διαδρομές του, μας κρατήσει παρέα. Ε, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ και σας περιμένω την άλλη Κυριακή 6/8 για να συνεχίσουμε την ομορφή κουβεντούλα μας για τα βιβλία. Καληνύχτα από μένα, να είστε όλοι καλά.